Καλή χρονιά στους αναγνώστες Του μπερλέκη έχεις? Έχω να εδώ πέρα, να παίξουμε το το. Εγώ πρώτα να τραγωδήσουμε τραγούδι της τα παιδιά δεν θέλουν να Είναι πρωί τραγούδι δεν έχεις πρώτα το Είναι το πρώτο podcast είναι το πρώτο podcast για το του Και το ναι, αλλά δεν το λέω αυτό γιατί α, όχι, σωστά απλά το μετρήσαμε, Απλά δεν το λέμε, ναι Εγώ βάμβλε να έχει το 23, ο ξέρετε Γιατί Γιατί έχεις την ταινία Την έχετε δει μαζί την Ναι, γι' αυτό Α, το με τον Jim Carrey Με τον Jim Carrey Βασικά, απ' την Πώς θα εξελιστεί την ταινία, το έχεις προσέξει, Καλά εμάς είναι πρόβλημα. Εμάς με την άγγελ είναι πρόβλημα γιατί είμαστε το γκρινιέτο το 1985 ή 1923 πριν λίγο. Έχουμε στο κινητό έκδοση λογισμικού που βγάζει 23 000 άνθρωποι το ψηφίδιο και τι γεια Για πάμε σπίτι μας το 23. Για πάμε σπίτι μας παίρνουμε το 23. Μπράβο. Τέλος πάντων και το πρώτο επεισόδιο της χρονιάς. Ελπίζουμε να μας μπει καλά η χρονιά στο newscast και να ξελήφθει καλύτερα από ό,τι ξελήφθη το 2007 και να αυξηθούν και οι Λίζεπες. <χει> <χει> οι οποίοι, by the way, είναι αρκετά αυξημένοι. έτσι. Και δεν ξέρουμε γιατί. Σε <χει> σχέση <σχέσουμε χει> παλιότερα. <χει> και δεν ξέρουμε γιατί, αμφιβάλλω στο... <χει> <χει> <χει> <χει> <και> θα αρχίσουμε την... Ξαφνικά μου και μην την Audi Sixanta να <θα> συνεχίσουμε. Αρχίσουμε τον απολογισμό τώρα. Όχι, πρέπει να τους λύσουμε. Α, πότε να έχει, θέλει να αρχίσουμε Ε, πες και τους Λίζεπες και... Τα, θα, τα πούμε ότι σε άλλους όλα τα νούμερα μαζί στον απολογισμό Οπότε ναι, σκέφτερα θα, να κάνουμε... θα, θα, θα, να θα κάνουμε πούμε. έναν απολογισμό στο σημερινό επεισόδιο για το πώς πήγε η χρονιά ο, όσον αφορά ο... το News Filter και Newscast Η πρώτη μας χρονιά Η, πρώτη η πρώτη μας. Χρονιά, ναι. ε, <laughs> Εκτός από αυτό, στο σημερινό επεισόδιο θα ασχοληθούμε με τα γεγονότα που αναμένονται να συμβούν στο 2008 και είναι γνωστά Σε διεθνές επίπεδο Σε διεθνές επίπεδο, σωστά ε, έχουμε μια συζήτηση πάνω στα, στο blogging και τους bloggers της Θεσσαλονίκης και πώς μπορεί αυτή η ιδιότητα όλων, όλων μας να αξιοποιηθεί ενδεχομένως Μου κάποιες προτάσεις ε, Θα μιλήσουμε για το για την πρώτη συνάντηση news filter tlgr, που έγινε στις 23, 23, 23 Δεκέμβρη. Δεκέμβρη και τι εντυπώσεις είχαμε, αν θα ξαναγίνει, πότε και τα σχετικά και πού, και πού σωστά και αν δεν υπάρξουν ad hoc ζητήματα που θα εμφανιστούν θα τελειώσουμε με outro ξέρω Έτσι. Στο οποίο μπορεί και να τραγουδήσουμε κιόλα αν είστε τυχαίοι. Να πούμε το καλή χρονιά, καλή χρονιά. Χαρούμε να είστε Να πούμε το βάζολος VAS, Vas, Vas. <laughs> είναι και επίκαιρο. Γιατί <laughs> Ε, <laughs> <τι> επίκαιρο. <laughs> ε? <laughs> αυτό πάντα επίκαιροι είναι. Τελείως με όνομα να ότι πάντα επίκαιροι είναι. Άκουσα ότι αυτό συμμετέχει στο καινούργιο ο βάζολος βά, συμμετέχει στην καινούριο παράσταση του ψάλτη. Στο βιβλίο Έτσι νομίζω. Σε πιο; Λουδού η άσχημη. Θα έχει πολλούς φούστιδες και πολλούς μακάκες. Έχει <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Εγώ τώρα, το άκουσα το, το τέτοιο από, <laughs> <laughs> <laughs> από αυτούς. που βγαίνουν τα μάξιμα με τα μεγάφωνα και λένε <Λουδούι> <laughs> Κι «Η παράσταση με το στάθμισμα». Ξέρω η Λουδού Είναι ο δεν έχει όλο μου εντάξει τώρα. Θα έχει ο Εντάξει. θα αρχίσουμε τον απολογισμό. Να κάνουμε τον απολογισμό. το Έχεις λοιπόν, Ακα... Αρχικά να κάνουμε τον ε, νοημερικό απολογισμό, θα τον κάνει ο Άγγελους ε, μάλλον. Τον νοημερικό απολογισμό, Αριθμητικό μάλλον. Ε... Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν το κάνω γιατί έγινε ένα μόνο σεβρα και δεν μπορούσα. Με αυτό το τσεκάρι περίπου ρε παιδιά μου, ώστε <laughs> να παρακολουθείς κάθε ευστρόλεπτο. Να τα ξαναπέξω τώρα πια. <laughs> να πούμε ότι στην αρχή του έντος ήμασταν σε διαφορετικό σεβρα από τότε. Στην αρχή του έντος ήμασταν 6, τώρα είμαστε 3. Πάντας ήμασταν, θα το και αυτός είναι ένας αριθμητικός απολογισμός. Ας πάμε τότε στα αριθμητικά δεδομένα του site. Για το 2007-2008. Για το 2007-2008. Εντάξει, είμαμε να περνάσουμε στους οκρατές, να νομίζουμε ότι πέρας και άλλους πρόσφυγε. Λοιπόν, αρχικά όσο φορά τους Readers ξεκινήσαμε με το 0. Α, να μπορούμε να καταρχάσω ότι λειτουργεί η σελίδα από μία προ του 2007, έτσι. Ναι. Αυτό, Αυτό γιατί είναι Έχει σημαντικό. θέμα, γιατί... Όχι, δεν έχει θέμα. Έχει θέμα 26 Δεκεμβρίου 2006. Έχει και... Και, και 31. Πιο μετά. Είχε δύο θέματα προκαταρτικά που τα βάλαμε πιο πολύ για να μην είναι άγριο site ε. όσο περιμένουμε ε. την εκκίνηση, Άχι και θέμα. το σετάραμε. Και ξεκίνησε ως, ουσ... τυπικά από 1η Ιανουαρίου. Λοιπόν, ε, από 1η Ιανουαρίου... Ωραία, καλά. ναι, καλά. ναι, καλά. ναι. ναι. ναι. ναι. ναι. Του σουλίση σημαντικό που γίνεσαι και το podcast το έχουμε, έτσι. Ναι. Μαζί με το News. Το οποίο γυρίστηκε 28. Όχι. <laughs> λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν. Λοιπόν. Στον λοιπόν, κετρός. Λοιπόν, ε... σε επίπεδο Readers, γύρισους 70 με 80, μέσα μέχρι τον Οκτώβριο. Ε. Σταδιακά άνευε ένα βρε παιδί. Σταδιακά άνευος μέχρι τον Οκτώβριο γύρισους 70-80 και από τους δύο τελευταίους μή το 2007, οκτώβιο, ε, λίγο Οκτώβριο-Νεύρο-Δεκέμβριο κατά βάση, φτάσαμε μέχρι τους 191. 191 ρεκόρ. Yeah. Αλλά τώρα είμαστε συνήθως 170 με 180 κάτι. Ε, αυτό παίζει πέρα. από μέσα ημέρα. Στις αρχές και καθώς έγιναν δέναμε, δεν θυμάμαι να είχαμε σοβαρή πτώση έτσι. Οπότε. Έχαμε κάποιες πτώσεις. Ε, κάτι, ε, κάτι αυτό... καλοκαίρι για τέτοια, αυτά δεν είναι. Άλλο το βιαλέο σε μη λογική περίοδο να χάσεις 50 readers εκτός από μία μέρα που δεν μετούσα το feedback το δείχνουμε από το πρόβλημα όλοι όμως όσοι μετρούσαν με αυτό και πάμε από ψηλή σε μέρες είχαμε κάτι 2,5-3,000 στην αρχή γιατί, ας πούμε, πήγε το feed σε κούγκλμα στην connect bar οπότε ποιος είχε connect bar, είχε το δικό μας feed και το υπάρχει, αλλά σε δεύτερη στη λύτερη και δευτείανται και με, τόσο, αυτό κάποια στιγμή σταμάτησε και ήμασταν γύρω στους 30 με 40 listeners και έχει μία-δύο εβδομάδες, αυτό μην το δέσετε κόμπο, μία-δύο εβδομάδες από τότε που γραφούμε ε, που έχουμε φτάσει 80 με 90 μέχρι και 99. 99. Το δεν, δεν είμαστε σίγουρο για το πόσο είναι αληθινό. Και μετά που κάνουμε το καινούριο feed, να πούμε ότι ξαναπέσαμε, ξεκινήσαμε πάλι από 0. Δηλαδή δεν ξεκινήσαμε μεχάντικα από παλιών listeners που ήρθαν κατευθείαν. Πάλι πέσεις μια, μια περίοδος που στο 0. Έτσι. Μετά πέσει μια περίοδος που ήμασταν και μετά αλλάξαμε. Όχι. Μετά τις χιλιάδες ανοίξουμε... όταν αλλάξαμε το feed ξαναπέσαμε στο 0. <laughs> ναι, μετά ξαπήγαμε στις χιλιάδες. Α, καλά, ναι, κοιτάξτε. Ξανα... Λίγο... <laughs> ναι, <laughs> ε, θα πούμε καθόλου για τα... για unix, για την Ναι, αυτό Γενικότερα. Θα πούμε λίγο το, το τελευταίο αντιγίνδες του. Εντάξει. Από, και από την αρχή πρόκειται, τα σημαντικότερα. Από την αρχή δεν ξέρουμε, γιατί δεν είχαμε το κατάλληλο tool για να... Ε, Πουλήσουμε. είχαμε. Από Φεβρουάριο μετράει το Analytics. Ασχέσουμε ότι δεν το ξέρουμε Ωραία. Εντάξει. Ε, επειδή εσύ λέτε άλλο και εγώ λέω άλλο, πείτε αυτό. Δεν θα πω φέσει τη συμβαίνει τελευταία και φέρτε στην Αυτό που συμβαίνει τελευταία, είναι ότι ο οσαφέρρια έχει πέσει και δεν μπορούμε να βούμε σελίδα που ε, μου ε, θα είσαι Δεν μπορεί να το σφαίρε ψηλά και έχουμε. <laughs> Α <συμβαίνει. laughs> πούμε ότι τι 2 2-3 εβδομάδε <laughs> γύρω του 50 unique average ναι επισκέπτες κατά μέσο όρο οι οποίοι κάνουν έκανε ένα χιλιάρικο hits και αυξήθηκε η κλιματικότητα. <laughs> Ωραία, έχουμε δηλαδή... Της αύξηση... να Εγώ δεν είπα ότι να σου σοβαρέψει. αυτός εγώ πει. το είπα. Αςντάεις το είπες. Και έχουμε μια αύξηση γύρω yeah. στους 100 readers. Yeah. readers Ωραία, τέλος yeah. πάντων, yeah. yeah. yeah. εντάξει, δεν είναι όνο... για Το τελευταίο μήνα. Ανά όρο πάντα. Κατά μέσο όρο. Σωστό. Αυτό που οφείλεται. Διαγωνισμό κατά κύριο λόγο. Ε, δεν Από το διαγωνισμό. Ναι. Νομίζω ότι εντάξει όσο αρχίζει όσο διαβάζουν περισσότεροι αυτοί το λένε και σ' άλλους και σ' άλλους και σε άλλους. Οπότε... Ναι αυτό. Κάνε. Ωραία. Να πούμε τίποτα άλλο για... να έχουμε τίποτα άλλο για τον απολογισμό. εγώ θα έλεγα να πούμε στα γρήγορα επειδή μου τα 5-6 σημαντικά πράγματα που κάναμε για ναι. το site ε, ε, ε, μέσα στον χρόνο αυτό. 4-5 κινήσεις ρε παιδί μου ή οτιδήποτε. Για πες. Καταρχάς εντάξει, από αρχής ξανατονίζουμε ότι 1η Ιανουαρίου δηλαδή το 2007 βγήκε, βγήκε live και, και το πρώτο άρθρο ή τα πρώτα άρθρα και το πρώτο επεισόδιο του NewsCast και αυτό συνέχισε να συμβαίνει ανελιπώς με σωστά Κάνε δύο εβδομάδες δηλαδή. Ναι, δηλαδή δεν χάσαμε ποτέ επεισόδιο εκτός πώς. από το καλοκαίρι που είπαμε να, ότι δηλαδή θα διακόψουμε τότε. Τότε, τότε. Δηλαδή θέλω να πω δεν περίμενε ποτέ κάποιος επεισόδιο και δεν βγήκε και γι' αυτό είμαστε τα χαρούμενη. Ένα επεισόδιο, να βγει Τετάρτη. Το πρώτο επεισόδιο μετά το καλοκαίρι νομίζω ότι βγάλουμε... Λέει Τετάρτη. Έχει προβλήματα νομίζω τότε. Ναι, αλλά έχω την αίσθηση ότι είχαμε πει ότι θα βγει περίπου τότε σε ημερομηνία. Είχαμε πει θα βγει Δευτέρα του μηνό και το βγάλουμε και τότε. Πλην αυτού, Είμαστε συνεπείς. Ήμασταν γενικότερα κατά πολύ μεγάλο προσδοσίας συνεπείς, πράγμα που... Εντάξει, ε, στα άλλα blogs δεν λέω ότι γίνεται πίτης, αλλά δεν φαίνεται να ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Ναι. Αυτό που θέλω να πω μέσα σε αυτές τις μεγάλη, ότι αλλάξαμε σερβερ κάποια στιγμή. Πήγαμε από το σερβερ του Πανεπιστημίου του Αριστοτελείου των φοιτητών της πληροφορικής που λέγεται Iridium. Ναι. Πήγαμε σε... σε ποιό, το top host. Σε μια εταιρεία δηλαδή, που μας φιλοξενεί τώρα πια δηλαδή, Εντάξει δεν δηλαδή. να κάνουμε και διεφήμιση Εντάξει, δεν ξέρετε γιατί okay. Okay. Η Διεφήμιση περισσότερο θα κάνουμε άμα την αναφέρουμε, αλλά τέλος πάντων Και... Και... Τι άλλο, ποιάρα γεγονότα Και θα και τρίτη λαγή. <laughs> σύντομα, έτσι, <laughs> σε... ελλαγή δεύτερη ελλαγή, τη ναι, τρίτη Σε δεύτερη ελλαγή, είναι σε τρίτο έργοστος Ε, τον Ιούνιο Το σύντομα, ε, όχι Μπορεί και πιο πριν, γιατί.. <laughs> Εντάξει μην το πάρεις τώρα επειδή δεν μπαίνεις σήμερα στη news Συμφώνω αυτά. Γιατί ο άλλος χώρος νομίζει δεν θα έχει και προβλήματα. Όχι, απλά είναι και στη μισή τιμή έτσι. Ο άλλος χώρος έχει για περισσότερους λόγους. Όχι, όχι. και στο Ένα πέμπτο έτσι. μπορεί να έχει προβλήματα, δεν ξέρεις. Στο ενα Ε, ρίσκο. Γι' αυτό Να πούμε και ένα άλλο που ναι. Ε, το ε, θύμιο ε, το αλλάξε και... μαζί μια λίγη του survey έτσι. Ναι, ναι. Ναι. Και είναι αυτό που... Και κρυμούνται κάποιες στο... ζητήματα από τότε ακόμα, που δεν τα κάναμε. Σίγουρα, σίγουρα ναι. Και ένα άλλο, ότι yeah. το News Filter έβγαλε το, προ... το πρώτο του, για το μοναδικό με εξαιρμους plugin για το WordPress. να είναι και αυτό σωστά. Ο Στέφανος ήταν καλά. Για παίζει λίγο για το plugin, δύο λόγια, γιατί πιστεύω ότι πολλοί δεν το γνωρίζουν. Το plugin είναι, μπείτε σε ένα θέμα στη τύχη και πάτε κάτω-κάτω από τα σχόλια, μη πέράτε του λόγου, όσπου έχει ένα μισή χιλιά ή οπότε κανένα μικρό έπιδιο. Και έχει τέσσερις εικόνες, το λέγεται Indrex, Indrex καταρχάς, έχει τέσσερις εικόνες, οι οποίες μπορείτε, να... μπορείτε να τις αλλάξετε μέσα από το μενού διαχείρισης του WordPress, να βάλετε το θέλετε. Ε, Στις οποίες αποφασίζετε ποια άρθρα σας θέλετε να φέρετε εκεί πέρα. Τα τέσσερα που θεωρείτε πιο σημαντικά για εκείνη την εποχή και θέλετε να διαφημίζονται κατά κάποιο τρόπο, φανίζονται εκεί πέρα και μπορεί ο χρήστης κατευθείαν να τα πατήσει. Το αριστερά, δεξιά. Αριστερά, αυτό και δεξιά φανίζει τα, πρόσφατα, τα σχετικά. σχετικά άρθρα με το άρθρο που διαβάζεις αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν είναι δικό βάση... μας plugin, αυτό είναι έτοιμο. Είναι... Α, με βάση την ναι, εμπειρία. Απλά δεν έχουμε σωματώσει γυράνο... το δικό μας. Ωραία. Ε, για πέσα κάτι... από το όλη κάτι. Απλόχημα είναι μια παρένθεση, okay. την οποία τη ξέχασα. Αυτό έχει κυρίως τη χρησιμότητα, ότι άμα κάποιος βρει τη σελίδα σας στη τύχη από το Google, οπότε πάει κατευθείαν στο άρθρο που έψαξε, ε, με αυτόν τον τρόπο μπορεί να δει και άλλα 3-4 ενδιαφέροντα άρθρα, οπότε τα οποία ίσως για να τον ενδιαφέρουν. Τα οποία νομίζεις εσύ που έχει σελίδα δεν ναι, είναι ενδιαφέροντα βέβαια. Αλλά, αυτό ενδεχομένως στο <coughs> μέλλον θα μπορούσε να γίνει και λίγο πιο αυτοματοποιημένο και να διαλέγει τα ενδιαφέροντα άρθρα με βάση είτε κάποιο κριτήριο που θα βάλουμε εμείς. Τέτοια έχω ήδη. Έτσι. Τέτοια... Ε, ναι, αυτό να πω για το συγκεκριμένο, εφόσον το φτιάξαμε εμείς, ρε παιδί μου. Ε, έχει, μπορεί να έχει κάποια βελτίωση ώστε να αποφασίζει αυτό περίπου ποια, ποια άρθρα να μπαίνουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση εμάς μας βόλεψε έτσι πώς έγινε. Οπότε... Ναι, δεν πρόβλημα. Πώς να πεις κάτι για το newscast, τις αλλαγές που είχαμε. Σε προσωπικό. Ε, για το newscast, ε, μετά το καλοκαίρι που ας το πούμε τέλειωσε τυπικά η σεζόν, έτσι για ούσε. μας. Ε, γιατί εκεί έγινε η μεγάλη διακοπή που λέγαμε, που είπαμε θα σταματήσει από τότε, <coughs> ως τότε. Ε, πλέον το συνεχίσαμε, όπως φαντάζομαι όσοι μας ακούν κατάλαβαν, τρία άτομα, <coughs> ο Άγριο, ο Χρήστος και εγώ. Ε, και δεν είμαι σίγουρος αν κατά πόσο αυτό βοήθησε ή δεν βοήθησε, το έκανε καλύτερο ή όχι. Σίγουρα είναι η μεγαλύτερη ευελιξία στο τι θα πούμε, πώς θα οργανωθούμε. Είναι πιο εύκολο να συναντηθούμε, που παλιά είχαμε αρκετά προβλήματα να το οργανώσουμε. Βέβαια ο Άγγελος μας δίνει κάποιες επιλογές που μερικές φορές είναι και μόνο μία επιλογή για το πότε να κάνουμε το νιούσκα. <laughs> ναι, αλλά ξέρουμε ότι έχουμε στάνταρ χώρο. Στο είναι. σπίτι του Άγγελου, που μπορούμε να ερχόμαστε, ξέρω, ενώ παλιότερα, αν μαζευόμασταν οι 7 ή 8 που είχαμε πιάσει κάποιες φορές, δεν χωρούσαμε, πω, πω, άνετα κάπου. Τι τώρα. <laughs> ε, ε, και τη θεματολογία του Newscast αλλάξαμε, όχι ε, θεματολογία, ε, το, το στυλ γενικότερα. Είναι. Ε, πλέον είναι πιο πολύ σαν κουβέντα και απλά προσυμφωνούμε κάποια στάνταρ θέματα που θα πούμε και είναι άσχετα πλέον με το site ή τουλάχιστον δεν είναι πάντα από το site, όπως γίνονταν... Στην πρώτη σεζόν, στα πρώτα επεισόδια που παίρναμε ε, και σχολιάζαμε άρθρα αποκλειστικά από το site. Ωραία. Ε, όπως είπα και πριν, δεν είμαι σίγουρος αν αυτό έκανε την κουμπί καλύτερη ή χειρότερη. Σίγουρα είναι πιο εύκολη η παραγωγή της. Πάντως με τους listeners πανέφθηκαν δεις και είναι καλύτερη η κουμπί. Ναι, ε, παλιότερα στην πρώτη σεζόν είχαμε χιλιάδες χιλιάδες έτσι. Τέλος πάντων. Δεν Αυτό που... θα το πω τώρα εδώ, όσο μιλάμε για την νύχτα, γιατί μου ήρθε και είναι άσχητο ε, Από άλλα podcast πλέον ελληνικά ποιος ε, ο Άγγελισκής 140... συμμετέ... συμμετάσχει σε ένα άλλο 140 αριθμού, ναι, okay, 141 blogging. ναι, 141 αριθμό, αλλά ποιά ξέρετε να ακούγονται. Γιατί, για παράδειγμα, εγώ όταν υπήρχε το NewsLens, ε, το, το άκουγα. Το άκουγα είναι λιπός ρε, ε, μου άρεσε. Ή... Άλλο δεν έχω βρει που να... δεν ξέρω, να... και να είναι πολυδιάς. Ο Βαϊφάν βγάζει. βγάζει πλέον ξανά, έχει σταματήσει βγάζει. για ένα βγάζει. καιρό. Του μεταβολή ε, που άκουσα ένα-δυο τελευταία, αυτό που μου πρότεινε ο Χρήστος Πρωάλι και ένα που είχε συμμετάσχει και ο Άγγελος, το βρήκα καλό. Τα βρήκα καλά και τα δύο σαν, σαν προσπάθειες. Και ενδεχομένως το να βγάζει από το πέρα να τον παρακολουθώ, παιδί Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν ξέρως πούμε... Δεν ακούω, δηλαδή, το διαβάζω σε άρθρα το, το, το podcast αυτό, το podcast εκείνο. Mm. Δεν ξέρω αν το έχει ψάξει κάποιος από εσάς περισσότερο. <Ποπότε σταστική> ο παίζαμες <Παλής> σκουμπίς στο <σταστική> SyncGR αλλά δεν βρήκα <σταστική> <δεν πήγα> κανέναν. <σταστική> Α, τώρα τελευταία μόνο ακούω μερικές εκπομπές του Cinemacast. Ας το ρυθμίσουμε κι αυτό. <σταστική> είναι καλή προσπάθεια, είναι μόνο για ταινίες. Δηλαδή όποιος θέλει να ακούσεις θεματολογία μόνο για ταινίες, ε, στην Ελλάδα προβάλλουν βέβαια, είναι πολύ ενδιαφέρον, τρία άτομα ή τέσσερα δεν έχω καταλάβει γιατί νομίζω ότι ένας είναι μπαλαντέρ, πότε είναι ή <σταστική> ποτέ δεν είναι. Ε, και παίρνω μια ταινία τελευταία που έχει βγει. Και τι σχολιάζω, π.χ. το τελευταίο επεισόδιο ήταν για το Golden Compass, The Estate of War. Το οποίο τελικά είναι η τριλογία. Το οποίο τελικά είναι η τριλογία. Θα βγουν δηλαδή κάθε χρόνο και από ένα. Δεν ξέρω, κάθε χρόνο. Πάντως το είδα χθες το τέτοιο, πάει στο πρόγραμμα του κινηματογράφου και έλεγε η τριλογία τάδε, αν το σταματάω. Ναι, κατάλαβα. Το Είχαν σχολιάσει αυτό και πριν από αυτό είχα ακούσει το και οι παιδίσκα βγει και στο ίδιο. Όχι όχι. Συζητούσαν <laughs> <Είχε laughs> το... ...μπε... <Συζητούσανε> το... <coughs> όχι τον Μπέογλουτ. Το ήταν. <laughs> Καλά δεν πειράζει τέλος. Τον Μπέογλουτ ήταν με τα 3D γραφικά που κάνανε. Ναι, ναι. ναι, αυτό. Και γενικότερα είναι ενδιαφέρον <laughs> και αυτό. Αλλά από εκεί πέρα άλλα σαν το δικό μας podcast με γενικό περιεχόμενο, δεν έχω βρει. Αισθανόμαστε, Δηλαδή πρέπει να αισθανόμαστε unique. Όχι πρέπει να αισθανόμαστε μόνοι βασικά. Γιατί εγώ προτιμούσα να έχει άλλα 5 podcast ξέρω εγώ και να ανταλλάζουμε ιδέες και τέτοια. Δεν είναι ανταγωνιστικό γιατί δεν είναι ανταγωνιστικό. Δε, δε, το λέμε, δεν ψάξαμε και πάμε πολύ έτσι. Ακ' εδώ δεν λεφτά. Ναι, να κλείσουμε αυτό και θα πάμε yeah. εκεί. Ε, ε, εγώ έχω ψάξει από τα aggregatorsς <coughs> που μπορούσα να βρω και δεν έχω... Έχω ακούσει και από τους player που έχουν για να δω λίγο πώς ξεκινάει η Είναι πολύ συγκεκριμενα η θεματολογία. Α, εγώ θα μιλήσω ξέρω εγώ για το γραφείο ξέρω εγώ στη Λάρισα ή ξέρω εγώ είναι... Δηλαδή Πολύ ειδικά θέματα, ρε παιδί μου, το αυτό δεν υπάρχει, το είπα έτσι. No. <laughs> Γι' αυτό σου λέω. Και ας, ας πηδήσουμε στο θέμα που είπα τα χρήματα. Και στο θέμα που είπες. Ε, το site, ε, υπάρχουν κάποια έξοδα που πρέπει να καλυφθούν ε, από εμάς. Έτσι. Ε, γιατί πήραμε καιρό για πενδέ και δεν ξέρουμε πώς <laughs> να το <laughs> τη να... <laughs> Αποφασίσαμε με τα παιδιά να βάλουμε στο site ε, σε κάποια mail, ρε παιδί μου, στη sidebar και αλλού διαφημίσεις του Google Adsense. Και από όσο ξέρω εδώ και Άγγελος μας λέει ότι έχει αποδώσει κατά κάποιο τρόπο αυτό, δεν επιτρέπεται να μου πόσο. Ε, ναι, εννοείται. Δεν επιτρέπει πόσο από την πολιτική. Αλλά εν πάση περιπτώσει ότι πάει καλά. Κάποιοι βγάλουν και τα σύντομα πει... θα βγάλουμε τα έξοδα. <laughs> και έχει βγάλει ο Άγγελος ένα πολύ ενδιαφέρον άνθρωπο που λέει ότι 10 λόγους γιατί να βάλετε διαφημίσεις του Google στο site σας και θα βγάλει σε λίγο καιρό και θα λόγους δεν το ε είχες βγάλει και ένα άλλο κατά πόσο το βοήθησε ή... Ε, γενικά κάτι έτσι θυμάμαι. Όχι. Oh. Που είχες πει τις κοινότητες κινήσεις που γίνανε. Α, <είχα>, είχα πει τις κινήσεις που γίνανε. <είχα> και, <είσαι> είχα, <είσαι> τένικι, σίποτε, δεν oh, καλά, δε. ήταν τίποτα, τίποτα, πήγε, Απλά, και νομίζω, το μέσα αυτό. Ήταν ότι δεν έλεγα. έλεγα. Αυτό ήταν τίποτε που Απλά νομίζω ότι περιέγραφες λίγο επειδή μου σαν θεσμό γι' αυτό το λέω. ναι το Αυτό θα πω. να δει να αυτό ε, καλά, ο αρχικός στόχος μου αυτό είναι να βγάλουμε τα λεφτά που ήδη έχουμε ξοδέψει και δεν τα πήραμε ποτέ πίσω, ξέρω και εγώ. Και από εκεί και πέρα... Είναι... Ναι, ναι. Απο... Και, και από εκεί και, και... Δυνατό πέρα... Δυνατόμα. Απλά να συντηρείται, δηλαδή να συντηρηθεί η αλλαγή του server που θέλουμε και το έξοδο αυτό. Δεν... Ναι, έχουμε τώρα πάλι τη αλλαγή του server και στο domain. Να... Και βέβαια, βέβαια, Μποράσουμε. είναι βασικό. Τώρα βγάζουμε και τις πitches που τρώγουν όταν τα κάνουμε ώρα. Και τις να πίτα μας κάνει ο KB. Σωστό, ο KB. Επίσης εναλλακτική... Η ιδέα αντί για το What's, να πούμε ήταν αρχικά να εκδώσουμε τον Άγγελο αλλά δεν και έτσι δεν μπορέσαμε. Ποια πάση περιεχόμενη Εκεί με δώστε. ναι. <laughs> <laughs> έχουμε τίποτα άλλο για τον απολογισμό, γιατί το τραβήξαμε αρκετά. Όντως. Θα... Εγώ όχι νομίζω δεν έχω κατάλαβει. Αυτό γιατί... ο Κόους βλέπεις είναι μαζί με το intro, Εντάξει. Mm. Mm. <laughs> <laughs> είναι μαζί με το intro. δεν Λοιπόν... Για την ιστορία intro <laughs> λοιπόν, Τώρα! Α, αυτό είναι λίγο γιατί... Καλά, δέντε, δάξει, οκ. Αυτά για τον απολογισμό, νομίζω. Έχουμε να να πούμε να κάνουμε ένα break. Πά και μυθούμε 10. Θα γυρίσουμε. Όπως είπε τα Όχι, βασικά, εγώ λέω να κάνουμε ένα break, να κάνουμε δεύτερο καφέ. Ναι, αλλά το event το πούμε τώρα. Το event γιατί δεν το πούμε τώρα. Γιατί είναι και αυτό ταιριάζει, πούμε το event έχει ε, πάρα πολύ... Θα το πει ο Πόσο Σωστός. Λοιπόν είναι. όταν λέμε event εννοούμε τη συνάντηση News Filter... Για να σε πει ο Πόσο Σωστός. Να πω τι είναι το event. Να πει τι είναι το event. 23 Δεκεμβρίου Φιάσετε. Κυριακή 2007 είχαμε την πρώτη συνάντηση. Να είστε όλοι εκεί! Είχαμε τη συνάντηση News Filter με τους αναγνώστες του και πήγαμε αρκετά καλά. Και τους ακρατές και τους ακρατές. Και τους ακρατές. Και τους ακρατές. Και τους πας θα πως λίγος ακρατές. Τις πρώτη ε, συνάντηση οργανώνονταν ε, όχι πολύ καιρό πριν. <σχελίου> δύο μέρες. Ναι. Και βέβαια εντάξει επιλέξαμε μία σχετικά δύσκολη περίοδο. Αυτό πρέπει να το πούμε. Γιατί είναι ε, ε, κοντά στα, στα Χριστούγεννα και ο κόσμος περισσότερο δεν ήταν από Θεσσαλονίκη ε, ξεκίνησε να φεύγει για τα δύο ήταν φοιτητές και τέτοια. Φύγανε για τις περιοχές τους, να γιορτάσουν τους δημούς τους κλπ. Και από ό,τι κατάλαβα, οι περισσότεροι μας διαβάζουν είναι φοιτητές από αλλού. από το σχόρα τουλάχιστον που αφαίθηκαν στο σχετικό άρθρο. Ναι. Οπότε γι' αυτόν τον λόγο δεν είχαμε τρομακτική προσέλευση από... Ναι, αλλά μέχρι... από άτομα που θα θέλαμε να είναι εκεί, γιατί σχολιάζουν πολύ και ναι, συνεισφέρουν πολύ στο site Αν... τουλάχιστον. Αν είχαμε θα είχαμε πρόβλημα, έτσι. Το <laughs> νιώθεις. Να πούμε ότι παρ' όλα αυτά ένα τραπέζι μεγαλώτης, εγώ το γεμίσαμε. Ε, πέρι τα 8 άτομα, 9 πόσο πάνω, πάνω, 10 10 άτομα Καμιά δεκάρα, ναι. Ε, να τους ευχαριστήσουμε που ήρθαν. Να τους ευχαριστήσουμε όλα, έναν, Ε, δεν δυο Ωραία. Εντάξεις, μην δύο-δύο. Να τους ευχαριστήσουμε την Εθνά και τη Σοφία. Την Τάνια και τον Στέφανο. Μην τα γρήγορα. Την Εθνά και τη Σοφία. Την Ελένη και... Το Το Τη ματία και μένα. Εμένα και τον Άγγελο. Παρακαλώ. Έμενα και τον Άγγελο. Ήταν κανείς άλλος. Ποιος ξεχνάμε. Κάποιος ξεχνάμε. Τον εφ' έμπε που ήρθε στο τέλος. Αν και άργησε αλλά ήρθε τελικά. Νομίζω αυτοί. Αυτοί πρέπει να ήμασταν. Βγάζει νυχτερινά. Όχι δεν είναισυχτής. Έχεις πιστόλι. Και να πούμε ότι έγινε στο... Να <Μι> μην πούμε, μην μαγαζί. Σε ένα μαγαζί που ήρθε στην Παλαιό Μπατρογεινών. Είναι ένα γνωστό whisky. Το όνομα του μαγαζί. Όποιος θα βρει διαγωνισμός για το 2008. Είναι. πάντων, λοιπόν. Δεν ακούστηκε με τίποτα αυτό. Είναι διαγωνισμός για το 2008 καινούριο. ο οποίος βρήκε... Ο πρώτος. Ναι, Να πούμε ότι οι διαγωνισμοί έτσι. και προηγούμενο θα το ναι, μπορούμε. Ενδέχεται λοιπόν, ναι. να κάνουμε και ένα άλλο event μετά τις γιορτές, γιατί πολλοί το ζήτησαν. Είναι οι φοιτητές επειδή μου φύγατε για τις περιπώντες. Ναι, τους. θα κοιτάξουμε να είναι αρκετά μετά τις γιορτές ώστε να έχει... Ωραία, ναι, αλλά ο μην είναι, είναι και μέσα στην Όχι, ναι. θα είναι ακριβώ μετά, α, ακριβώς την περίοδο θα έλεγα εγώ, που θα ανοίξουν οι σχολές και αυτά. Ναι, την okay. αρχή δηλαδή. Αυτό. Και επίσης μας έγινε και μια πρόταση να κάνουμε μαθήρω. μια τρίτη συνάντηση στην Αθήνα για τους αναγνώριους εκεί. Και να βρει οποία... στην Μπολόνια. <χι> την οποία εκτιμούμε ιδιαίτερα, που Τη μας δοκίθηκε α πούμε, την... το έτοιμο για συνάντηση εκεί. Μπορούμε να το κάνουμε, μπλα, μπλα. Πάμε, Σαν. Ναι, αλλά το εσύ πρέπει. μπορείς μετά τον Απρίλιο. Μετά τον Μάρτιο, α τον Απρίλιο. Εντάξει, μετά τον Μάρτιο μπορώ και εγώ μάλλον. Βλέπεις. Το Σαββατοκύριακο ειδικά που λέει ο Άγγιος και δεν επηρεάζει οι σχολές και τέτοια αν θα έχουμε κάτι να κάνουμε. Οπότε... Θα προσπαθήσουμε επίσης. Υπάρχει, υπάρχει μια τόσο. περίπτωση να κατεβούμε τον Απρίλιο στην Αθήνα. Αλλιώς κάλιστα αν κάποιος ή κάποιοι από Αθήνα είναι να ανέβουν, μπορούν να μας το πούν και να κανονίσουμε για αν θα είναι εδώ για κάποιο καιρό για όσοι να κάνουμε. Ναις και να βρεθούν. Να ανέβουν όλοι και να το πούν μπορεί να γίνει αυτό, οπότε καλύτερα να μας πούνε. Εγώ, αυτό. Έτσι είναι μια ιδέα κι αυτό. Εντάξει. Και επειδή είναι το πρώτο podcast της χρονιάς, είπαμε να σας παρουσιάσουμε τα σημαντικότερα γεγονότα του 2008! Πώς! Πώς! Τα σημαντικότερα! Αναμείνω εδώ τα παρουσιάσουμε. Εδώ πέρα ο Στέφρος και Άγγελιος θα σας κάνει το presentation. Ξεκινάμε. Ιουνιάριος. Μόλις το λέμε, Ιανιάριος. Όχι, όχι, όχι. Απ' την άλλη, ας πούμε να το πούμε. Εhm. Τέλο πάντων. Απ' την άλλη, Ιανιάριος. Λοιπόν, Ιανιάριος. Ε, λοιπόν. Γενικά, γενικά τον Ιανουάριο το ξεκινάει να χτίζεται το καινούργιο γήπεδο τη Liverpool. Τις, α, Liverpool. <laughs> είναι, είναι, είναι, είναι, το είναι να γίνει. Είναι το α, στερετικό <laughs> ρε παιδί μου, τη όχι Liverpool. Βασικά θα είναι ολοκληρωμένο. <laughs> δεν ξέρω να χτίζεται, θα ολοκληρωθεί. Στον είχα βάλει και θέμα. Θυμάσαι <laughs> που δεν ναι, <laughs> Έχω βάλει θέμα για το δεύτερο εγώ. δεν Σήμερα δεν πήγε. Τσέντε πήγε. Υπάρχει σχετικό Έτσι. θέμα με το ΙΣΥΡΤΕ. Πρέπει να πάμε Υπάρχουν δύο θέματα βασικά. 1 Ιανουαρίου η Σλοβενία θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι το πρώτο καινούριο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα 10 που μπήκαν, το οποίο αναλαμβάνει την Προεδρία. Σωστά. Και στις 30 Ιανουαρίου οι επιστήμονες δίνουν πιθανότητες 1 σε 75 ότι ο αστεροειδής 2007 WD5 κάθετος 52-62i... μετά την κάθε με το patch meeting της θα χτυπήσει τον Άρη. Θα άρι. χτυπήσει τον Άρη. Εκείνη το την μέρα Λάρι. Εκείνη την ημέρα. Το θέμα αυτό που αυτό δεν την την ξέρουμε... Αυτό μέρος. που δεν ξέρουμε <laughs> είναι... Αν το χτυπήσουμε θα κάνει κάποια ζημιά... Ή απλά το χτυπήσει και θα φύγει, ξέρω εγώ. Νομίζω ότι... <laughs> δεν ξέρω. Πάντως <laughs> μπορούσα, <laughs> θα, θα μπορούσαμε να βγάλουμε κάνουμε ένα αφιλή. <laughs> Φάντως 1-75 <laughs> είναι... Πέντενε... Βασικά μια ωραία ιδέα να κρατήσουμε αυτό... Και πιο... κατά καιρούς να βγάζουμε, παιδί μου. Έχινε, να τίκα. Όχι, έγινε κάμε τίκα, αλλά... Mm -hmm. πήγε... mm -hmm. Εγώ λέω να πάμε στο Φεβρουάριο. Mm -hmm. κι mm -hmm. εγώ. Ωραία. Φεβρουάριος. Ding. Λοιπόν, στις ε, 10 Φεβρουαρίου θα, ε, θα προγραμματοποιηθούν τα 50 γραμμή βραβεία στο Staples Center στο Los Angeles, Καλιφόρνια. Στις ε, 21 Φεβρουαρίου... Θα έχουμε ολική έκλειψη σελίδης ε, η οποία θα είναι ορατή σχεδόν παγκοσμίως από ό,τι λέει εδώ. Ε, όχι, σχεδόν. Ε, είπα σχεδόν. Ε, ναι, όχι σχεδόν. Γιατί? Γιατί όλη η ασυνήθιση έκλεισε από τη δυτική... Ωλίπη, όλη η ασυνήθιση έκλεισε από τη δυτική. Α, αυτό είναι φουδόνι. Αυτό είναι φουδόνι. Κοιτάξτε τα κάοντα ήταν, μπορούμε να συνεχίσουμε. Το sorry. Ε, ε, βέβαια τώρα ξέρουμε ότι χοροφούμε, πειράζει. Δεν ξέρω. Α, δεν ξέρω ποια κάοντα. Ε, να συνεχίσουμε... Έχει και κάτω τον Αγγέλο το είξε, Το είξε, ναι. Όχι. Συνεχίζουμε. Τέλος πάντων, είναι η ολική έκλειψη της Ελλήνης και αυτό μπορούμε να πούμε σιγουριά είναι ότι η Ευρώ θα τη δει, άρα κι εμείς. Ωραία. Δεν είσαι δόμιζε 24 Ευρωαρίου. Ευρωαρίου θα έχουμε τα 80 Academy Awards που θα λάβουν χώρα στο Kodak στο Hollywood, Καλιφόρνια πάλι, οπότε αν είστε στην Καλιφόρνια τον Φεβρουάριο θα δείτε yeah, πολλά yeah, πράγματα, yeah. ομολόγω. Και στις 29, 29 Φεβρουαρίου που θα υπάρχει, <laughs> είναι το εξαιρετικό γεγονός ότι είναι leap Day. Δηλαδή είναι η έξτρα μέρα που παίρνει κάθε δίσοκτο έτος. Οπότε yeah. μην τη χάσετε. Να πω ότι yeah. την ημέρα αυτή λέγεται ότι η κανονικά δεν πρέπει να κάνεις τίποτα, γιατί είναι η ημέρα που δεν την έχεις ουσιάρωση. Οπότε, επειδή είναι δώρο πούμε, η ημέρα πρέπει να κάθισε και να μην κάνεις τίποτα. Έτσι. Έχει μια λογική έτσι πρέπει. Είσες, υπάρχει λογική ότι επειδή την έχεις και αλλιώς, μπορείς να κάσεις τα πάντα. Ξεκινήσεις τη δουλειά, <laughs> ας πούμε ξέρω εκείνη η μέρα. Λοιπόν, Μάρτιος, άσκητο ότι είναι το Φεβράριο, δηλαδή πλειώρηση παραπάνω που έχει μια μέρα bonus. Αυτή είναι η καλύτερη, μπορείς να βγάζεις ένα άρθρο να θες. Θα βράβο. Okay. Μάρτιος, 2 Μαρτίου. θα έχουμε τότε, Μάρτιος. 2 Μαρτιου, το Φεβράριο. Τότε, 2 Μαρτιου, 2... Οπότε... Ρωσία, έτσι. Στις 2 Μαρτίου και 16 Μαρτίου ξεκινάει το πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Χρήστο! Στον Απρίλιο δεν έχουμε τίποτα, μόνο το Πάσχα που είναι στις 27 Απριλίου. δεν βγήκαμε κάποιο γεγονός. Συνταρακτικό από το Πάσχα, δεν βγήκαμε κάποιος συνταρακτικό γεγονός. είναι ξετάξει, τα είχα εγώ έτσι είπαμε. Ε, πώς είναι. Και ε, δεν δε, λέει εδώ πέπ, θα δούμε 27 και εντάξει. Ε, εντάξει 27. 27 <σύντρα> λοιπόν, λοιπόν απρελέγουμε το Πάσχα και μετά από αυτό το, το πέρασμα, συντακτικό γεγονός του Πάσχατος. Πάμε στο Μάιο. Παρούμενο. Στις 14 Μαου λοιπόν Στον στο, στο Μάιο από 20 μέχρι 25 είναι τα πάντα ναι. μέρα. Και έχει και ομως. την ψωροκόστανα στο 14. Τι φτιάξει. Ξέρω Κόστερα. Ξόροκόστρια, δεν ψάχνετε. Λοιπόν, Λοιπόν, στις 14 Μαου λοιπόν θα υπάρξει ο τελικός του FACAP που θα γίνει στην πόλη του Μάντιστερ στο στάδιο στο, του θέατε. Θέατε. στο θέατρο των ονείρων της Μάντισσα-Λινάιτης Έτσι, έτσι Είναι team theater Και από εκεί πέρα ξεκινάμε έτσι. στο 4 ημερών 20η Μαΐου έτσι, Υπάρχει ναι. ο πρώτος διαγωνισμός Eurovision ο ο ο τελικός. Είμαι τελικός Είμαι τελικός Θα το έγαμε μετά Α, Που θα πάρεις Που θα λάβει χώρα Στο Βελιγράδι της Συρβίας Στις 21η Είμαι τελικός της ναι. Θα γίνει στο, στη Μόσχα Σου Λουζνίκη Στάντιου Στη Μόσχα, πάλι Στις 22, 22 είναι το, το κορυφαρός Ο οποίος είσαι Χρήστο για Ναι, πρέπει. στις 22 έχουμε την τέταρτη ταινία Του Ιδιάννα Τζόνς, έλλιος Ιδι Ο οποίος θα σαρκώνεται πάλι Από τον <laughs> το, 60 το χρονοπιά <laughs> <laughs> Χάρισο Φορτ ε, Αλλά θα σκηνοθετείτε ε... και από τον Πώς τους λένε Τον Πίτερ ναι. Και τον Peter Πάντ και θα είναι έξως συμμετοχής Fingerbell. Το Steven Spielberg, έλα, μην με πείτε. Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Ωραία! Θα είναι Ναι, την ίδια μέρα έτσι θα γίνει. Την ίδια μέρα όμως θα γίνει ο δεύτερος συντηρητικός του διαγωνισμού Eurovision. Δεν ξέρω τι θα προδοδώ. Πας περιγράφει, έτσι δεν αλλάξει πολύ. Ναι, δεν αλλάζει. Και στις 20 θεές δεν αλλάζει. Λέγε στις 24, θα υπάρχει ο τελικός Εκληρώψης Eurovision και εντάξει η απορία και το ενδιαφέρει ότι γίνεται στην ίδια πόλη και αυτό Εντάξει στις 25, ε, αλλάζουμε ερώτα ε, Αλλάζουμε τελείως σκηνικό και ο, το Out Spacecraft, η Διαστημόπλοιο ναι. Το διαστημόπλιο <laughs> Phoenix της NASA θα προσγειωθεί στο Άρη που πιο πριν <laughs> είναι <δυσιακομύτης. laughs> Τι έγινε παιδιά, άμα χτύπησε τελικά ο Κομίτης τον Ιανουάριο. Δεν ξέρω αν θα αποσυρθεί. Το βάρη, πάνω θα αποσυρθεί. Τι όμως, αυτό πηγαίνει εδώ και χρόνια έτσι, δεν είναι... Δεν να Το μόνο τα έφυγε το σημείο που και κενό. θα κάτω. Όχι, γιατί τι αυτό, αυτός βγει με για δεν θα μου πει σαν μένει το ημερά. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, Ιουνιος. Ο να πήγαινε το και να πήγαινε το Φεβρουάρι και το Ιουνιος. Ιουνιος, Ιουνιος, Ιουνιος, 7 29 Ιουνίου, είναι το Ιουνίου 2008. Και έτσι. μάλλον 29 θα παίζει και η Εθνική Ελλάδα στο τελικό. Λέει. έτσι <σίλιο> Στην Ελβετία και στην Αυστρία, 9 με 15 Ιουνίου, είναι το... Με το είναι είναι το το Golf <�ε-, Open, το Ten Golf Open 2008. Το οποίο Πολιτειών το θα γίνει, στο Torrey Pines Golf Course. στο στην δυτική ακτή Και 14 Ιουνίου Το South η αυτό δεν είναι South είναι η Σωστό, στην ότια.. Δεν υπάρχει ερωτευτή. Εντάξει. <laughs> <laughs> και 14 Ιουνίου <laughs> είναι το πιο στάδιο πλάνου. Τέλο πάντων, ναι. Νομίζω ήταν. Η... 14 Ιουνίου είναι η Έξπο 208 που θα γίνει στην <laughs> αγοραστική. Και όταν πάρουμε μαζί τελικά την περιοχή το γιατί κάπου από τα έξπο είναι 28. 208 είπαμε. Ναι, αυτό έχει πηγαίνει εγώ. Εντάξει, πάμε στον Ιούλιο. Και στον Ιούλιο έχει τα πολλά events. σε Αυτό είναι σοβαρό. Το εξή ένα στηνλία προτεσή. Ο Bill Gates, τελικά. Και επίσημα θα αποχωρήσει από τα το καθήκοντά του, στην, σαν Ξανά πρόεδρος νομίζω, δεν ξέρω. Πρόεδρος έχει αποχωρήσει εδώ και καιρό έτσι. Ε, δεν ξέρω τι ε, είναι, α πούμε. Ειδικότερα θα αποχωρήσει από την ενεργό δράση στη Microsoft ε, μετά, μετά από, από τρί, πάνω από τρεις δεκαετίες ε, υπηρεσίας. Υπηρεσίας τώρα δεν μπορούσες το πει. γιατί μετά δικαιά, θα τότε. κάνει, ξέρουμε. Θα, ναι, θα, θα, ασχοληθεί, θα ασχοληθεί με το φιλανθρωπικό ιδρύμα της Μελίντας. Στο... Θα παίξει golf στο US Grand Open. Θα ασχοληθεί με το φιλανθρωπικό όμιλο της Μελίντας που είναι γυναίκα και θα... που έχει συνειδηρυθεί με τον Πόνο, τον YouTube, να το πούμε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και το πηγαίνει Και σκοπεύει, από ό,τι έχω ακούσει, <σχει> να το κάνει το μεγαλύτερο σε χρήματα φιλανθρωπικό όμιλο παγκοσμίς, χρησιμοποιώντας το επιχειρηματικό πνεύμα που είπε το. Σουηδία. το το πω εγώ <σχει> άφεστα. Αύγουστο, οκτώμι, 24 Αυγούστου, έχουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2008 στο Πεκίνο. Εντάξει κύριε μουcrow ήρθαμε το λέμε. Και το Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο, όχι στο Δεν έχω μπει κάτι, δεν έχω κανένα Ε, ανοίγει <αλήθω laughs> τα σχολεία μόνο. Ωραία. <laughs> <laughs> δεν έχω τίποτα. Τον Οκτώβριο ε, στις 30, αλλά που είναι μέχρι 16 Νοεμβρίου, δεν το ξέρουμε σίγουρα. Α, Από 30 μέχρι 16. Ναι. Είναι ναι. σίγουρο αυτό. Ναι, ναι, 30 Οκτωβρίου με 16 Νοεμβρίου. Α, οκ. Εντάξει, 30 με 16 Νοεμβρίου λοιπόν. Του, Του... εννοού Του... <laughs> <Του ενάγκου>, και <laughs> <αυτό>, τι είναι. <laughs> <laughs> Το Inaouk αλλά δεν είναι το... Πες λίγος είδες, έκανε να ψάξω να δω τι είναι αυτό. Λοιπόν είναι το Inaouk αλλά... <συμίως> λένε... Όχι, δεν το παρακάτω Κάτω πέσα, εδώ δεν είμαι τις Ε, όχι, εντάξει, κάτω πέσα. <συμίως> είναι... Ε, αρκτήριος. Πού. Είναι η έναρξη του <συμίως> το παγκοσμίου πρωταθλήματος. Ποτοσυλλογικός. Γυναίκα κάτω, κάτω, κάτω του 17. Κάτω από 17. Θα είσαι στη ναι, Νέα Ζηλανδία. Για ναι, να περίμε ναι, τον έβριση. συνέχεια. Το Νοέμβριο που έχετε στην Ελίνα. Περίμενες να το πούμε σε λίγο. Ναι, το ναι. 2 Νοεμβρίου τελειώνει το ποτάθλημα της Φόρμουλα 1 που ξεκίνησε πιο πριν είπαμε. Στο Σάουα Πάολο. Ε, στο Σάουα Πάολο της Βραζιλίας. 4 Νοεμβρίου έχουμε προεδρικές εκλογές ε, στην Αμερική. Για να εκλεχθεί ο 4 ο τέταρτος πρόεδρος. Ε, μάλλον η Χίλαρη Κλίντο θα είναι. Μάλλον. Σε το πιο πολλά δεν. Έτσι πως Και 20 Νοεμβρίου με 7 Δεκεμβρίου έχουμε το. <laughs> το Παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίου γυναικών κάτω από 20 αυτή Αυτό όμως πιέρχεται το χύλιος, κάτω πριν τα έτσι Α, ε, Είναι <laughs> εντάξει, είναι <laughs> στο διάμεσο πριν μάλλον ah, okay. Και Δεκέμβριο Και για το Δεκέμβριο έχουμε το 61 event, στις 15 Δεκέμβριου Οι αντίλες, Οι αντίλες. Οι αντίλες θα... Αν εξαρτητοποιηθούν Πλέον την... και τυπικά από την Ολλανδία Από την Ολλανδία Από την Ολλανδία Όχι από την Ολλανδία Καλά, από την Ολλανδία, από την Ολλανδία. Αυτά ήταν τα. Είχει κάτι άλλο events ε, τα σημαντικά που θεωρήσαμε εμείς. μην το πάρει με τις, αυτό είναι τον golf που έχει μπει έτσι <laughs> <laughs> για να μπει ένα <laughs> για <να μπήκε> <laughs> ε, Το μεγάλο, μεγάλο προγραμματισμό στο αν. <laughs> αν θα το... Τώρα, αν ναι. το Phoenix θα προηγηθεί κάπου θα το έχει <laughs> <μιο πριν. laughs> <laughs> τειγει αυτό μπορεί να στην πορεία έτσι. Όχι, θα 30. Και που το. Α, μπορεί να ιδέα. Μπορεί, μη είσαι 75, ένα είναι να χτυπήσου το η 74, 75, να χτυπήσει το διεστιμόπιου. <laughs> <laughs> <laughs> και παρόλο που το ξεφτυλίσαμε ελαφρώς και αυτό, όπως όλα τα θέματα που βγάζουμε, mm. ε, μπορώ να πω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα. <laughs> <laughs> το ξακά μου Καλά με έχω την χρονοποιήσει ποιος πεθαίνει. Και η ιδέα αυτή Μπορεί αυτή να την γράψει ποιος θέλει, <laughs> είναι free ξέρω εγώ, αλλά πει άλλα events. Η ιδέα ήταν δικιά μου. Δεν ήταν του Χρήστο αλλά ήταν... Λέβαια κάτι προοδικές εκλογές στη Γεωγεία, στη Γουατεμάλα, και τα για πράγματα που σβήσαμε. Θέλεις Όποιος θα τη γράψει να πει άλλα events για να έχουμε ένα κοσίσθηση γενικότερα. Οκ. Okay. <laughs> Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. πω, φάνηκε που έκλεισε το ένα μου. Α, Καλά βέβαια δεν έκλεισε δέντα blog, Εντάξει δεν αλλά... έκλεισες και... Εγώ μπλοκ. Σέσαι... Όσο το, το blog έτσι ήθελα να Το ξέρετε το, ξέρω, το διάβησα, αλλά το θα διαβάζεις το άλλο που έχω και θα διαβάσετε καινούργια φίλια περισσότερα άρθρα. Θεωρητικά. Ήδη έχω Christmas period, τοπικά είμαι... ναι αλλά ξέρεις τι... πως μου υπάρχει. Όχι. Ότι τώρα άλλο. Σήμερα δεν ξέρω αν θα βγάλω αλλά και να μην μπορέσω, στι... το κάνω... θα βγάλω θα βάλω το Καλά Αύριο ξέρω εγώ αν μπορέσω, αυμάμαι δεν μπορέσω σήμερα. Τέλος πάντων, η γενικότερη λογική ε, που ασχολούμαι τον τελευταίο καιρό και κάνω κάποιες σκέψεις είναι ότι τα blogs ε, οφείλουν να είναι κάπως ειδικά ωραία για να βγαίνει άκρη. Δηλαδή, εντάξει, πάνω τα ειδισογραφικά blogs όπως π.χ. νομις filter και αυτά που είναι... 5-6 άτομα ή πιο λίγα ή πιο πολλά μαζεμένα και χρησιμοποιούν τη μηχανή σαν έναν τρόπο απλά για να δημοσιεύουν ναι αυτό είναι διαφορετικό από το blog, σαν blog Υπάρχουν και, και τα προσωπικά blogs που είτε είναι ε, στόχοθετημένα σε συγκεκριμένα πράγματα π.χ. ο άλλος έχει blogs ξέρω εγώ για gadgets ο άλλος έχει blog για κάτι άλλο είναι προσωπικά blogs αυτό το ζήτησα λίγο και χθες και... όχι χθες, γενικότερα στη συνάντηση που έγινε είναι τα μπλοκ στα προσωπικά, ο Παλος λέει Α σήμερα μου αυτό Και το βγάζει και αυτό στη... σε άρθρος Για να το δουν όλοι και να πουν την Γιατί το έκανε εντύπωση που του έτυχε Τώρα σπρώτα, εγώ όταν ξεκίνησα το δεύτερο παράλληλο μπλοκ Μαζί με το δικό μου το προσωπικό Το οποίο είναι αυτό που έκλεισα Το μάτι Θεσσαλονίκη Αυτό ακόμα υπάρχει ας πούμε Ήτανε ειδικό μπλοκ η Θεσσαλονίκη, ωραία και λέω, ένα τέτοιο blog όπως το... αυτό που είναι για Θεσσαλονίκη και υπάρχουν και άλλα που έχω δει παρόμοια θα μπορούσαν πέραν του ατομικού τρόπου λειτουργίας να λειτουργούν και, και μαζί κάπως, πιο συλλογικά. Και αυτό μπορεί να γενικευτεί και για άλλες κατηγορίες, π.χ. όλα τα blogs που είναι ισογραφικά. Δηλαδή, αυτό λίγο πολύ γίνεται, αλλά ενώ και τοπικά, δηλαδή να γνωρίζονται αυτοί που τα έχουν και μεταξύ τους. Αυτό ήθελα πιο πριν να συζητήσουμε, εσείς τι γνώμη έχετε πάνω σε αυτό, το βλέπετε σαν πρόπτικοί, είναι λάθος να γίνει, θα φέρει κάτι, καλό. Ναι, λάθος είναι, δεν έχει λάθος ξωστό. Εντάξει, ναι, γενικά θα φέρει, και τίποτα μην φέρεις, ε... Κοίτα, άμα υπάρχει κατάλληλη ανασχόληση τακτική από όλους τους παιδί μου ώστε να γίνει κάτι κοινό για την πόλη, ε... Αρχίζετε από τα νέα της πόλης τέλος πάντων ή ότι παρατηρείτε κάτι κακό ή κάτι στραβό και το γράφετε ε, ε, όλοι μαζί σε κάποιο blog ένα ή όλοι στα blog σας. Εντάξει είναι πολύ καλό για την πόλη. Να υπάρχει ένα σημείο που μπορείς να δεις πράγματα διαφορετικά που δεν θα διάβαζες στις εφημερίδες α πούμε της πόλης. Βλέπει Μακεδονία, βλέπεις ξέρω εγώ αγγλικός. Ναι ουσιαστικά μια χαρά. η ιδέα του δικού μου του blog ξεκίνησε από αυτό ακριβώς. Δηλαδή να να δείξω κάποια θέματα και κάποια τμήματα της πόλης με τον τρόπο που τα βλέπω εγώ, σαν κάτοικος από πάντα, ας πούμε. Αλλά πιστεύω ότι αν γνωριστούμε με κάποιο τρόπο αυτοί που έχουμε τα blogs αυτά συγκεκριμένα, ακόμα και το δεν θα μπορούσε να συμμετέχει, γιατί εντάξει, μπορεί να μην έχουμε βγάλει τρελά πολλά άρθρα για, για κάτι συγκεκριμένο, αλλά εντάξει, ένα ιδιωγραφικό blog έχω τονίζει ότι κολλάει παντού με κάποιο mm -hmm. τρόπο και είναι και βήμα δηλαδή μπορεί κάποιο άρθρο που είναι ωραίο από κάποιον άλλον να βγει σε μας, να το φιλοξενήσουμε αν θέλει ή άμα μας συμφωνήσουμε ότι θα γίνει μια συγκεκριμένη κίνηση και θα γράψουμε όλοι για να πούμε δηλαδή, ότι οκ okay, καλά τα έργα το μετρό αλλά διαλύσει τη μισή πόλη να βγάλουμε όλοι ένα άρθρο τέτοιο μπορεί να φιλοξενηθεί και κάποιο τέτοιο άρθρο παίζω τους φίλτερ, μπορεί να κάνουν μια συνέντευξη, μια συζήτηση ανοιχτή με ακόμα δυο άτομα που έχουν από Θεσσαλονίκη, ή οτιδήποτε. Σε κάθε εγώ αυτό που σκεφτόμουν να είναι, όπως κάναμε τη συνάντηση του Newsfilter για τους αναγνώστες, καλό θα ήταν είτε με κόσμο που έχει blogs και αφορούν τη Θεσσαλονίκη, ή αν θεωρήσουμε ότι ψάχνουμε για κάτι ευρύτερο, π.χ. έχει κόσμο που έχει blog και ασχολείται με η και όχι ξέρω, μόνο με για παράδειγμα, ε, ή οτιδήποτε, θα μπορούσαμε να γνωριστούμε, και να ανταλλάζουμε απόψεις, οι ιδέες, οι άρθρα, να συμμετέχουμε ο ένας στην προσπάθεια του άλλου. Προ Κάτσα το Open Coffee που έχει δημιουργηθεί τελευταίο καιρό, αλλά χωρίς επιχειρηματικόν ενδιαφέρον. καθόλου. Open... Τι? Είμαι Open γάτσα. Αυτό είναι για Θεσσαλονίκη. Σε Σε δεν χρειάζεται να είναι κάτι open. Με, το, yeah, άλλο, yeah. Το, το άλλο είναι open-πατσάς, δεν είναι πολύ ευχάρινο. Και πιστεύω λέει, ότι κάτι καλό θα βγει από αυτό. Αυτό τι εγώ το πιστεύω, μπορούμε το... <laughs> να το δοκιμάσουμε κάπως. <laughs> σε πρώτη φάση, για παράδειγμα, εγώ σκέφτηκα να προτείνω σε ένα συγκεκριμένο άτομο που ξέρετε ότι έχει blog in Thessaloniki και βγάζει πολύ ωραία άρθρα κατά τη γνώμη μου να, άμα θέλει. μου να γράψει κάτι για συγκεκριμένο θέμα που θα πούμε και αφορά της Ανωρινίκη για το News Filter και να βγει βέβαια με το όνομα του και όλα τα σχετικά. Θα το προτείνω αχα. σε κάποιο σύντομο χρονικό διάστημα. Τώρα ολικά λοιπόν, μετά τις γιορτές γιατί δεν ξέρω τι ίδιες έχει. Ξεκίνησα την προσπάθεια εσύ και το News Filter θα δηλώσει παρόν. Υπόλοιπη τέλος πάντων. Άσο που σου να συμμετέχει λοιπόν την ιδέα ή οτιδήποτε, ας αφήσει ένα σχόλιο με... ας επικοινωνήσεις μαζί μας στο email που έχει στο pay. Ναι, να πει, να Πρέπει να Ναι, πει, πει, να... ναι. Πει, να... Να δούμε, λίγο να συζητήσουμε. Ναι. Πώς τέλος πάντων είναι από τη Θεσσαλονίκη που έχουν blog. Τουλάχιστον όχι όχι όλους, αλλά <σχόλιο> κάποια άτομα... άλλα... εντάξει, και ένας να μας είπε... Βασικά μπορούμε να το κάνω και πολύ πιο γενικό και να πούμε όποιος βρίσκει στη Θεσσαλονίκη είτε γιατί σπουδάζει, είτε γιατί μένει μόνοιμο εδώ και ασχολείται με κάτι... Στο ίντερνε είτε blog, είτε σελίδα απλή αν έχει Και θέλει να κάνουμε μια ευρύτερη ομάδα Που συναντιόμαστε και θα μιλάμε Και ενδεχομένως να κάνουμε κάποιες κοινές κινήσεις Ας κάνει αυτό που υπάρχει Δηλαδή ας αφήσει κάποιο email ε, Στο email του site Και εμείς ακα... θα πιέσουμε σε αυτό του Και θα δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε Είστε το τέλος του κοστρού του podcast έφτασε το τέλος του για το πρώτο podcast 2008 ήρθε το τέλος Τι κάτσι ε? από το στάδιο Γιατί Γιατί ήρθε το τέλος Τέλος <laughs> ξέρετε θέλω ε, μιλάω στους ε, ακροατές τώρα αυτή τη στιγμή και εσάς. Γιατί πριν που μιλούσες Σε εσάς oh, okay. Να αφήσετε σε σχόλια τη δόσης της Περαγίου Βασίλης <laughs> Καλό Γράψτε μας τα, τα δώρα που σας περιόριζα Βασίλης, να δούμε ρε θα τι δώρα γενικά φοιωτής Βασίλης, να ζητήσουμε και εμείς τον χρόνο. Και όποιος έχει δυνατότητα να στείλει φωτογραφία. Τι Βασίλη, Όχι, του δώρου. Του δώρου. Και τι άλλο λέγαμε. Εγώ ξέρω ότι θα μου φέρεις Βασίλης, τώρα, να έχουμε συνηθίσει. Για πες. Θα μου φέρει ένα δίσκο Western Digital 500 GB και ένα hard disk dock για να τους φιλοξενεί και να βλέπω κατευθύνσεις υπολογιστή μου. Έτσι. Και 2.30 και 3.30 έχει βγει κατάλληλο ο άρθρος Δήμους Φίλες παλιότερα. Ναι, Α, υπάρχει ένα πόλμα δίσκο. Να μην πούμε όμως τι το κάνεις αυτό το δίσκο, γιατί είναι... Εντάξει, τώρα <laughs> άμα του περνάς έχει θέα ζητήματα, πρώτο podcast, εγώ δεν... <laughs> <laughs> δεν είσαι... είναι αλλά και λοιπόν, κάτι πρέπει πάνε... να κάνουμε να φέρουμε κάποια εδώ πέρα την άλλη φορά. να γίνει στους... μια γενική αφωνή Τρεις μιλάμε όλη την ώρα. <laughs> <laughs> ναι, αλλά πιο πριν είπαμε ότι ήμασταν έξι και το μειώσαμε για συγκρινό ζουδο, <laughs> Ναι, αλλά να Ναι, μια... μια γενική αφωνή χρειάζεται. Πάνω. Ναι, γι' αυτό κάνουμε από εδώ και πέρα σιόν, Όποια θέλει μπορεί να στείλει ένα χιτικό, έτσι είναι το νισιό, γιατί είναι το νιό, και μια φωτογραφία. Και και, και, το και τέτοια, δεν νομίζω ότι πολλές έχουν εμφανιστεί σε και τώρα αυτή η άλλοι όχι βλέπεις μασκέτο σε οτιδήποτε πρέπει να βουτάει να κι τα μένουμε να έδεκτε καλή όχι τα μα δηλαδή δεν τους βλέπουμε και σαλαπαávονται μετά πρέπει να το κάνουμε αυτό την να βγάλουμε ένα μάλλον να είναι ή και θέλει να συμμετέχει στην εκπομπή να μας στείλει κάποιο email, κάτι Νιώθω από το κανείς δεν απαντήσει αυτό Εδώ έχουμε κάνει τα που δεν θα απαντήσει Ε, δεν είναι Αυτό όμως είναι, εγώ νομίζω, ο Μπρούνο δεν ξέρω Αν θέλει, το κάνω Εντάξει, επειδή μου, για να θέλει και να επιλ όχι δεν με πεις για τη νέα, <laughs> νέα υπηρεσία που ετοιμάζουμε. Όχι δεν με την πεις. <laughs> δεν θα την τίποτα γιατί είναι in go έχουνε αυτήν την πίστη. Έχουμε φοβερή νέα Web 2. Όχι πα, ναι, εμείς δεν την Ξέχε, θα... Θα θα να Ετοιμάζουμε μια Social Web 2 υπηρεσία καινούργια φοβερή θα κάνει πάταγο. Super, super. Στον κόσμο <laughs> το ολόκληρο. Αχ, βλακεία. Περίμενε, περιμένουμε. Δεν τέλειωσε ακόμα. Τέλειωσε, τέλειωσε. Όχι, όχι. Τέλειωσε σου λέω. Όχι ακόμα. Τι κάνει τώρα. Κάτι ξεχάσαμε να πούμε για τα events του 2008 τη θυμήθεια τώρα. Πριν θα δεις. Σωστά, ναι. Το λέει τώρα. Ναι, τώρα το θυμηθήκα. Ω, και εγώ λοιπόν, 2008... Να πούμε 2008, είναι. Το διεθνές... Είναι ε... ο διεθνής χρόνος ε, του πλανήτη Γη. Είναι Ευρω... το ευρωπαϊκό έτος της δια... του διαπολιτισμικού διαλόγου. Είναι το αυστραλιανό έτος του scout. <laughs> <laughs> είναι okay. το διεθνές έτος της πατάτας. <laughs> και το διεθνές ε... έτος... <laughs> Του αντέχεις. Δεν ξέρω τι είναι δεν μπορώ να το πω ακριβώς τα Του Τις αποχέτες. Όχι ρε. Τις Τις Οι είναι σούρτ, οπότε δεν έχει Τις υγιεινής μας. Τις υγιεινής Λοιπόν, στην Στην Αστρολογία. Ε, Σχεδόν όλο το 2008. Από Φλεβάρι 7 και μετά. Mm. Είναι το ο τέτος το του Αρουραίου. Είναι πιο πριν. Νομίζω τώρα το... Το ποιο ήταν. Του... Το λέει μετά. Πριν τις 7 Φεβρουαρίου, Από τώρα δηλαδή μέχρι είναι το έτος του Κουρουνιού. Το του Κουρουνιού. Ε, το επόμενο έτος του Αρουραίου θα είναι το 2020 μετά. Γι' αυτό που το εδώ τον Αρουραίου. <laughs> <νομίζω>. <laughs> Παρακάτω έχει τίποτα. <laughs> Έλα, <laughs> δάξτε τα events. Και νομίζω ότι εδώ πέρα τα event τελείωσαν, είναι επιτέλους. Τελείωσε το podcast, θες. Yeah. Όχι, ας κρατήσουμε ακόμα λίγο, είναι το μεγάλο σήμερα. Έσυχε, αν έχει μεγάλο, θα πούει και μουσική και τέτοια πράγματα. Πόπου, μία ώρα θα Ναι, αλλά είναι ώρα, εντάξει. Γιατί είναι το 29, το ξεκινάει. Θυμάσαι, πρόσεχε. 27 λεπτά, 24 λεπτά ήταν το πρώτο podcast που είχαμε κάνει. Το πρώτο podcast όμω ήταν το ρεστιχνικότερο όλων. Οπότε τώρα έχουμε αποκτήσει την τεχνογνωσία. Γι' αυτό και ζητάμε την γενική μου για να στηρίζω την τεχνολογία. Έτσι. Αυτό δεν ήταν προγραμματιμένο να το πούμε. Ε, λοιπόν, το πρώτο είναι 24 λεπτά, είναι το 22ο. 8β, 24 λεπτά, είπα. Πσες. Τι θυμάμαι, παιδιά, ο Χρυσόγειο έχει αποσυρθεί στο πόδι του, δεν το πει ότι... 9, 10, 30, 32, 37. 37 και 9. 32. Εντάξει, όχι τώρα. Όχι τώρα. 35. Δεν καταλαβαίνω καν τι λες τώρα, Καλά, τι Λοιπόν, και πάλι ζούμε... Καλή χρονιά να έχουμε. Ε, να σας μπει καλά ο χρόνος. Ε, Ευχιές για ένα ευτυχές έτος. Εδώ ο Χρυσός λέει συνεχίζει να λέει χειρότερα. Είναι δίσεκτο οπότε φροντίστε όλοι να παντρευτείτε στις 29 Φεβρουαρίου όσοι σκουπεύετε. 29 Φεβρουαρίου γιατί... δεν πρέπει να κάνεις τίποτα. Ναι αλλά το αντίθετος δεν είναι κακό. Εντάξει, θα... περισσότερο δεν είναι ο στου γιά να σε αλλά εγώ πιστεύω ότι από Είναι όμως δηλαδή, να, το, να, να δηλαδή. το οργανώσεις 29 Φελουαρίου, κατά τη γνώμη. μου okay. εδώ χρυσταί, για να τελειώσουμε, δεν να άλλο. το Γιατί τον Θέλω. έχει κάτι <στολίτσια> προβλήματα. σε Come